για εμένα είναι να κάθουμε να βρίσκουμε σε αυτό το γραφείο εκλεγμένος πρωθυπουργός ε, ε, ε, πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου δεν μπορούσα κατά να φανταστώ ότι θα φτάσω ε, σε, αυτό το, ε, σε αυτό το σημείο Ποιος μπορούσε να το φανταστεί ότι θα φτάνε σε αυτό το σημείο να κάθετε δηλαδή στην καρέκλα του πρωθυπουργού μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ο μπαμπάς του σίγουρα όχι το είχε πει ότι δεν είναι ο Κυριάκος γι' αυτά Οπότε έγινε, συνέβη, ο ίδιο δεν το φανταζότανε, κανεί από εμά τον βλέπαμε. Ε, ο τρίτο γιο εκεί, τέταρτο τι ήταν, καλό παλικάρι. Δεν ήταν για τέτοια πράγματα. Τελικά τα έφερε η μοίρα, η τύχη, η δική του, όχι η δική μα. Και έγινε πρωθυπουργό από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Κυριακό Μητσοτάκη στην Σιακοσιόνι στο δελτίο του ΣΚΑΙ. Εκεί λοιπόν είπε για όλα αυτά που περίπου δεν είχε κάτι ιδιαίτερο η συνέντευξη. Θα σταθούμε λίγο στα όσα υπόθηκαν. Για τα τέμπη. Άρα, το μέλημά μα τη κυβέρνηση, γιατί για τα άλλα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανεί πια. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανεί πια. Απ, πρέπει όμω να αποδοθεί δικαιοσύνη για να ησυχάσουν και οι ψυχέ αυτών των παιδιών που χάπηκαν και για να νιώσουν, να αισθανθούν τη δικαίωση οι γονεί, κύριε πρώτο εγώ, εγώ το θέλω. αρχιτέλειο κράτος-οικείο. <Το> αυτή η στιγμή, αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και την είδαμε, αυτή την αγαλειοποίηση και στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απαντήσαμε σημείο, σημείο σε όλες τις ε, κατηγορίες να παρουσιάζεται ε, η Ελλάδα ε, ως μια χώρα περίπου ημιαυταρχική είναι πραγματικά προσλητική. <Το> Η συζήτηση περί κράτους δικαίου, περί τον, ο, του εγκλήματος των τεμπών και τι έγινε, τι θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Λογικό, απασχολεί το θέμα. Παίζει πάρα πολύ ψηλά το συγκεκριμένο θέμα. Και είναι απολύτω φυσιολογικό να απαντάει σε τέτοιε ερωτήσει. Σημασία έχει βεβαίω τι λέει, όχι οι ερωτήσει που του έγιναν, αλλά κυρίω τι είπε ο Πρωθυπουργό. Πρώτο, ο ίδιο θέλει να αποδοθεί η αλήθεια. Έτσι, μα είπε κάποια στιγμή, τον ρώτησε Κουσιώνη. Θα ρωτήσω αν πώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργό είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα. Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Ακούσα αυτή την απάντηση την αρχή και λες τώρα θα πει ότι θα έπρεπε να έχει γίνει 7-17 νωρίτερα, ότι δεν θα έπρεπε να διορίζαμε τους χωριανούς του Καραμαλή από τις ΣΕΡΕ σε κομβικές θέσεις, ότι δεν θα έπρεπε ο συγκεκριμένο σταθμάρχης να είχε διοριστεί, διοριστεί εκεί και δεν πληρούσε κανένα, καμία προϋπόθεση, ότι θα έπρεπε η ασφάλεια όντω να είναι πρώτη προτεραιότητα και να είναι, μην είναι μόνο στα λόγια του Υπουργού και των Υπουργών στα δημόσια πάνελ, ότι δεν θα έπρεπε να εκχερσώσουμε την περιοχή, αυτά περιμένεις να ακούσεις, ότι δεν θα έπρεπε να μπαζώσουμε μετά από πάνω την περιοχή Δεν θα πρέπει να είχαν σβηστεί τα βίντεο, θα πρέπει να ξέραμε ακριβώ τι μεταφέρει η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν θα πρέπει να είχαν βγει μονταρισμένα ηχητικά. Δεν θα πρέπει η εξεταστική να είχε λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα έπρεπε πρόεδρο τη εξεταστική να είναι ο Τίποτα από όλα αυτά όμω δεν είπε. Είπε κάτι άλλο. Γεννώντα το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίω στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε. Στι διάφορε θεωρίε συνωμοσίε, οι οποίε δυστυχώ ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μα ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίε κάθε τρει και λίγο. Επικοινωνιακά. Εκεί είναι μόνο το θέμα. Από όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό τον καιρό, ένα χρόνο και κάτι μήνε, το θέμα του Κυριακού Μητσοτάκη, αν ξαναγύριζε ο χρόνο, θα ήταν το επικοινωνιακό. Θα είχε διαχειριστεί επικοινωνιακά τα θέματα, διότι εκεί λέει το χάσαν. Αυτό ήταν το θέμα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ο πρωθυπουργός της χώρας για αυτή την ιστορία την υπόθεση που έχει ταράξει όλους μας και συνεχίζει με τις αποκαλύψεις να ταράζει ο ίδιος εκεί εντοπίζει το point το σοβαρό θέμα στα επικοινωνιακά νομίζω όποτε τον έχουν ρωτήσει για τέτοια σοβαρά θέματα πάντα εκεί εστιάζει, στην επικοινωνία και λέει ότι επικοινωνιακά το χάσαμε το θέμα ή το πήγαμε αλλιώ. θα έπρεπε να το είχαμε πάει διαφορετικά ο όλων, κυρίως όσων κυβερνούν είναι πως επικοινωνιακά σώζονται ή δεν σώζονται κερδίζουν ή χάνουν αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο όλα τα υπόλοιπα μπορούν να υπάρχουν και κάποια στιγμή μίληση και για τον πάζωμα εκεί Ο υπάρχει ται. κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε δηλαδή, όσο, όλα όσο γνωρίζω, το... όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα Μπράβο! Όταν γίνουμε κυβέρνηση, ο κόσμος θα μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου. Ναι. Με τον ένα θα κοιμόμαστε ησυχή και με ανοιχθές τις πόρτες όπως παλιά. Με τον άλλον δεν έχουμε τέλειο κράτος δικαίου. Δεν έχει γίνει τίποτα πάνω στην περιοχή. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία. Αφού δεν υπάρχει τέλειο κράτο δικαίου και μάλιστα χθε στη συνέντευξη είπε ότι και στην Ευρώπη και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει τέτοιο κράτο. και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μόνιμη αγωνία να ενισχύσει τις χώρες, να τις κάνει να σκεφτούν σωστό κράτο δικαίου και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για να έχουν και οι άλλες και εμεί κράτος δικαίου. Αυτή η πολύ ωραία δικαιολογία μπορεί να καλύψει τα πάντα όλα αυτά που συμβαίνουν Από κάτω γιατί δεν υπάρχει τέλειο κράτος δίκιο, όπως δεν υπάρχει τελειότητα στη ζωή, όπως δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Άρα τι περιμένετε; Μια χαρά είναι και αυτό που έχουμε καταφέρει. Πάμε τώρα να ακούσουμε γιατί ხθες και κι δύο συνέπσει. Και ο Κυριακός Μητσοτάκη και ο Στέφανος Κασελάκη έχει έρθει ώρα μετά από αυτά τα δεξιά Να ακούσουμε έναν βαθύ │ Ναι είμαι │ Αλλά αυτό δεν σημαίνει │││││││ Αυτό το οποίο προσωπικά πιστεύω, από τον βαθύ σεβασμό μου, γι' αυτό μπορεί κάποιο άλλο να πιστεύει. Mm -hmm. Το ένα δεν αντιφάσκει καθόλου με το άλλο. Το αντίθετο. Κάποιο ο οποίο, κατά τη γνώμη μου, πρεσβεύει τι χριστιανικέ αξίε, θέλει να αγαπήσει βαθιά τον συνανθρωπό του και να προσφέρει και να του δώσει και εκείνο την ευκαιρία να είναι ευτυχισμένο με τον δικό του τρόπο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Έπρεπε κάποια στιγμή να υποθούν. Στον Αντώνι Ρόιτερ τα είπε. Ε, νομίζω από την άξονα ήταν η συνέντευξη, τον ακολουθούσε η κάμερα της αυτοψίας, της εκπομπής του Reuters, την κρουάζ γέρα που έκανε στα νησιά. Εκεί λοιπόν στήθηκαν κάποια στιγμή, έδωσε αυτή τη συνέντευξη και μας είπε, μίλησε για τα θαύματα, μίλησε για το πόσο θρήσκος είναι, άγγιξε κάποια φιλοσοφικά θέματα. Κάποια στιγμή φύγαν από αυτά τα υπερβατικά, ήρθανε στα πιο γήινα. Εσείς έχετε, θα το πω, εισαγωγικά business plan για το πόσο ήρθατε τι θα κάνετε και πόσο θα μείνετε. Ναι, θα ήθελα, θα ήθελα να, να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός ε, για δύο θητείες. Να μπορέσω να ολοκληρώσω ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η θέση για τα θαύματα ποια Θα ήθελα να να μπορέσω να υπηρετήσω ως Πρωθυπουργός για δύο θητείες Δύο Δεν του φτάνει μία, πάμε για δύο θητείες Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο πάρα πολύ φωτεινό, να έχουμε και τον Κασελάκη άλλε δύο θητείες, ο Μητσοτάκης έχει μια μισή, τι μια μισή. Μια και ένα χρόνο δεν ξέρουμε να θα ολοκληρώσει Εδώ ο Στέφανος Κασελάκη μας είπε το, το όνειρό του να έχει δύο θητείες γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν οι περίφημες Που πρέπει να συμβούν. Πώς θα ε, γίνουν οι δύο θιτίες οι οποίες φαντάζουμε η αρχή της ε, πρώτης ξεκινάει άμεσα. Κρατά όμως ότι και σήμερα ο στόχος είναι αυτός. Πρώτο κόμμα Ναι, σήμερα. ναι, ναι, όχι. Είναι... Ο στόχος είναι αυτός, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για την κοινωνία μας. Η θέση για τα θαύματα ποια είναι. Δεν είναι κακό να πιστεύει κανεί τα θαύματα. Η θέση σας για τα θαύματα ποια είναι Είναι ωραίο που τον ρωτάει ο Σρόιτερ, Η θέση σας για τα θαύματα ποια είναι Όχι τι πιστεύετε για τα θαύματα Αλλά η θέση σας ε, Γιατί τα κόμματα επεξεργάζονται θέσεις Οι φορείς έχουν θέσεις Ένας άνθρωπος έχει τα πιστεύω του Τη γνώμη του, τι απόψει του Δεν το λέμε γενικώ χρησιμοποιούμε τη λέξη θέση. Δεν έχει σημασία λεπτομέρεια. Είναι ωραίο που ακούστηκε σε πρόεδρο αριστερού κόμματο ερώτηση. Η θέση σα για τα θαύματα ποια είναι, γιατί αντίστοιχε ερώτηση σε πρόεδρο δεξιού κόμματο και ακροδεξιού δεξιού κόμματο και του Νατζιού δεν έχουμε ακούσει ποτέ από δημοσιογράφο να ρωτάει. Εδώ ακούγεται τόσο φυσιολογική ερώτηση του Σρόιτερ απέναντι στον Κασελάκη, ο οποίο δεν άκουσε μόνο την ερώτηση, απάντησε. Η θέση σα για τα θαύματα ποια είναι, Η θέση μου είναι ότι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε. Και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Άρα σέβομαι το μεγαλείο της ε, φύσης, του θεού, κατά τη μου. Από εκεί και πέρα, ξέρω, πιστεύω στην επιστήμη, προφανώς. Απλά σέβομαι το γεγονός ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Mm -hmm. Η θέση για τα θαύματα πιένει. Δεν είναι κακό να πιστεύει κανεί θαύματα. Να, άμα έχει την πρώτη τετραετία και μετά τη δεύτερη, δεν είναι θαύμα. Θαύμα όχι με την έννοια ότι το έφτιαξε ο Θεό. Θαύμα με την έννοια ότι είναι θαύμα. Μπράβο, έφτιαξε ένα φαγητό θαύμα, όπω λέμε. Κάπω έτσι. Επειδή η ελληνική γλώσσα έχει πολλές ε, οπτικές και μπορεί να περιγράψει λεπτές αποχρώσεις Εδώ λοιπόν εμείς το μεταφράζουμε με αυτήν την εκδοχή Για τα θαύματα, για το Θεό, για αυτά που δεν καταλαβαίνουμε Ο Στέφανος Κασελάκης σε μια εκβαθέων συνέντευξη Κατάθεση ψυχής στον Αντώνη Σρόιτερ, τα ακούσαμε όλα αυτά Κάποια στιγμή ήρθαν τα πράγματα και στα πιο πεζά Ξεκίνησε η ερώτηση του Σρόιτερ για το τι γίνεται στο σπίτι Ε, γιατί το lifestyle κυριαρχεί σε αυτά. Τι γίνεται στο σπίτι, σε σχέση με τον Ντάιλερ, πώ το νοικοκυριό το έχουν δομήσει, πώ το έχουν στήσει τον νοικοκυριό, και από εκεί για να αποδείξει ο Στέφανος Κασελάκη στο μυαλό ότι είναι όλα μέσα, ό,τι να είναι, α, το ξεκίνησε για τον νοικοκυριό και το κατέληξε στο Βελιχιώτη. Τι άλλαξε στη ζωή σα μετά το γάμο, Αν άλλαξε κάτι. Ε, άλλαξε το νομικό πλαίσιο τη σχέση μα. Τίποτα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι πώς. έτσι. Ποιο είναι η ρόλη λοιπόν σε αυτό το, το νοικοκυριό, γιατί όλοι μα ένα νοικοκυριό ζούμε, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν σα άρεσε η λέξη. Ποιο είναι εδώ ο δικό σα. Η λέξη νοικοκυριό μ' να χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Okay, και πάλι με κριτική. Και όπω. Και πάλι με κριτική, αν και ο Βελουχιώτη είχε δεν θα βάλει τα όπλα κάτω στην ουσία, μέχρι ο ελληνικό λαό να είναι νοικοκύρι στον τόπο του. Τι λέγαμε πριν, δεν λέγαμε για τι λεπτέ αποχρώσει των λέξεων και οι ερμηνείε των λέξεων. Εδώ δεν υπάρχει. Νοικοκύρι με μία έννοια υπάρχει στο μυαλό του. Το ρώτησε για το νοικοκυριό. Στο σπίτι και απάντησε χρησιμοποιώντα τα τάκα του Βελοχιώτη που μιλούσε για τον ελληνικό λαό που πρέπει να είναι νοικοκύριστο στον τόπο του με μια εντελώ άλλη έννοια: το καταλαβαίνει ο καθένα να είναι στον τόπο του, να αποφασίζει ο ίδιο ο λαό, να μην αποφασίζουν οι ξένοι το τι ακριβώ θα κάνει. Όχι. Μια έννοια: όλα μαζί, στο μπλέντερ, στο μίξερ, όπω να είναι, τα βγάζει μετά και πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο εκεί να τον συμβουλέψει κάτι να πει. Είναι ο Στέφαν Κασελάκη που έχουμε όλοι αγαπήσει από το Σεπτέμβριο που τον γνωρίζαμε. Και να πει κανεί ότι δεν έχει κάνει και μαθήματα ελληνικών για να μπορεί να συνεννοηθεί. Ένα χρόνο μετά, τα ελληνικά σα πολύ καλύτερα, προφανώ. Και το πιστεύει. Προφανώ είναι πολύ καλύτερα. <laughs> σκέφτεστε <laughs> ελληνικά <laughs> πλέον. Ναι, το, ε, στο ίμιση. Κάνατε μαθήματα, χρειαστήκατε έναν άνθρωπο κοντά σα να σα βοηθήσει. Ναι, κα, καθόλου κακό να το κάνει κανεί αυτό. Όχι, άρχισα να κάνω μαθήματα και κάνω ακόμα και το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Διότι μου θυμίζει αυτό το οποίο, δηλαδή, Το οποίο μάθα πριν από 25 χρόνια. Με δάσκαλο κανονικά, ναι. επιμελής μαθητής ο Στέγωνος Κασελάκης. Τι μαθαίνετε τώρα λοιπόν? Στη γλώσσα μαθαίνουμε γραμματική και έχουμε φτάσει στον υπερσυντέλικο. Στα μαθηματικά μόλις τελειώσαμε τα κλάσματα. Στη γεωγραφία ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε όλες τις χώρες της Αφρικής. Στην ιστορία χθε φτάσαμε στο πώς κατατροπόσαμε τους Σελτζούκους Τούρκους στο Βυζάντιο. Και στα θρησκευτικά Το τροπάριο της Κασιανής. Θα το πω την Μεγάλη Τρίτη στην τάξη Δημένος Παπαδάκη. Καλά τα πάει. Είναι επιμελής. Είναι επιμελής μαθητής. Έπιασε το νήμα από εκεί που το έχει αφήσει πριν 25 χρόνια. Συνεχίζει να μαθαίνει. Έτσι προχωράει και έτσι έχει καταλάβει και τη λέξη νοικοκύρης. Τι ακριβώ σημαίνει και έχει μάθει και ιστορία. Γιατί το έλεγε ο Βελιχιώτη. Από όσα έκανε, είπε ο Βελιχιώτη, του έχει μείνει το Νίκο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τον Στεφανό Κασελάκη. Να ξαναγυρίσουμε στον Πρωθυπουργό, γιατί χτε στη συνέντευξη πέρα, για, πέρα από το θέμα των Ντεμπον, μίλησε και για τα οικονομικά που πάνε τόσο καλά. Κυρίω η αγορά και ο πληθωρισμό. Ο πληθωρισμό αρχίζει, αρχίζει να δείχνει ενδείξει ότι υποχωρεί. Αρχίζει να δείχνει ενδείξει ότι υποχωρεί. Υποχωρεί λοιπόν ο πληθωρισμός. Αυτά τα είπε χτες, που ο μήνα 25 Απριλίου. Θα ακούσουμε τι έχει πει για τον πληθωρισμό από το Σεπτέμβριο και μετά. Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια ισορευμένη αύξηση τιμών. Όμως ε, είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ω προ την έξαρση του πληθωρισμού. Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομη αύξηση αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα ε, στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και πιστεύω ότι όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σύντομα στο να βλέπουμε και μειώσει τιμών. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, τα χειρότερα είναι πίσω μας. Από το Σεπτέμβρη, λοιπόν, λέει ότι πάντα είναι τα χειρότερα πίσω μα, ότι πάνε καλά τα πράγματα και όπω όλοι ξέρετε, χειρότερα γίνονται τα πράγματα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρόλα αυτά, όμω, είναι ένα πρωθυπουργό, τον ακούσαμε εδώ 5-6 φορέ, ο οποίο λέει ότι πάνε πολύ καλά, ρίχνουμε τις τιμέ, έχουμε αφήσει, αφήσει πίσω τα χειρότερα, προχωράμε και είναι όλα καλά. Καταλαβαίνετε, ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να ακούσουμε τον πρωθυπουργό να μα πει ακριβώ συμβαίνει. Μια τελεία αυτά, γιατί ακολουθεί απολογία. Ε, χτες στην εκπομπή που κάνω τον Αποστόλη ε, είπα εγώ κάτι ε, το οποίο με το που το είπα ένιωσα ότι είπα βλακεία ή κάτι άστοχο ε, και ε, ε, είχα στο νου μου να, να πούμε αυτό που θα πούμε τώρα αλλά έστειλε και ένα μήνυμα μια ακροάτρια το σας το διαβάζω για την αλήθεια εγώ περίμενα περισσότερα μήνυματα αλλά μια έστειλε στο mail και ξεκινάει Αγαπητέ κύριε Καλαμού και ακούω την εκπομπή σας πολλά χρόνια σε όλους τους σταθμούς που εκπέμπατε Ε, έχω θαυμάσει το ήθεσος σας και έχω συγκινηθεί βαθύτητα από την ευαισθησία Σα. Θέλω να σας εκφράσω σήμερα στόσο τη λύπη μου γιατί στη θεσσινή σας εκπομπή άκουσα να αποκαλείται ο Ιησούς Χριστός παλικάρι. Στις στιγμές του πόνου, συνεχίζει η επικαλούμε το Χριστό στην ανάγκη στρέφωμες Αυτόν, αγάπη και μόνο αγάπη ήρθε να εκφράσει. Για κάποιους μεταξύ αυτών και εγώ είναι κάτι ιερό, κάτι πάνω από τα ανθρώπινα, εξάλλου άνω θρόσκο. Πολύ λυπήθηκα από αυτήν την αποστροφή. Κρίμα, σέβομαι τις απόψει και κατάγομαι από πατέρα που παραθέρησε, συσσαγωγικά σε μακρόνισο και καρία, και απολύθηκε από τη δουλειά του 26 Τετάρτου 1967. Όμω, είναι πολύ σκληρό να θίγετε τα ιερά για κάποιου ακροατέ σα. Με εκτίμηση και θλίψη, βιβλίο. Η συγκεκριμένη ακροάτρια το έστειλε αυτό, σα το διάβασα όπω ακριβώ το έστειλε. Τώρα να πω και εγώ τα δικά μου, θα ακούσετε όλο το, το σκεπτικό και την απολογία. Η χτεσινή φράση όντω ήταν άστοχη. Με κεφαλαία άστοχη. Στα όρια της βλακείας να το πω, αλλά στις εκπομπές της Πέμπτης και στις καθημερινές, επειδή όλα είναι προφορικά και επειδή είμαστε και 25 χρόνια εδώ σε ένα μικρόφωνο, το έχουμε συνηθίσει σας πείτε, είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Σπάνια πέφτουμε, νιώθω εγώ ότι πέφτουμε σπάνια, αλλά όμως μπορεί να πέσεις άνετα. Σα λέω και κάποια άλλα πράγματα, σαν μια γενική εικόνα. Δεν πιστεύω σε Θεού. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεό τη δικιά μα θρησκεία, των διπλανών τη θρησκείας, ούτε αλάχου, ούτε Βούδα, τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορώ όμω να φανταστώ την Ελλάδα χωρί Ορθοδοξία. Μάλιστα σε μια εκπομπή που μεταδόθηκε πρόσφατα, ήταν σε επανάληψη, μεταδόθηκε την 25η Μαρτίου. Περίπου αυτά τα έλεγα και τότε. Ήταν μια εκπομπή πριν 4-5 χρόνια με στην καραντίνα, την είχαμε και ξαναήρθε στην επικαιρότητα. Και έλεγα αυτό ακριβώς ότι για λαογραφικούς λόγους ε, δεν μπορείς να, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς την Ορθοδοξία. Χωρίς τη Μεγάλη Παρασκευή. Χωρίς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Χωρίς τους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής. Χωρίς τον επιτάφιο. Χωρίς τα αρώματα της Μεγάλης Παρασκευής. Και όπως είπε και ο Χατζηδάκης, το ανοιξιάτικο αεράκι της Μεγάλης Παρασκευής. Επίσης πάντα θαυμάζω την πίστη των ανθρώπων. Δηλαδή, ε, δεν μπορώ να φανταστώ επίση τα νησιά χωρί του μπλε τρούλου. Από τι εκκλησίε. Παντού, παντού. Όπω πάντα μένω άφωνο όταν βλέπω σε μια κορφή ξερού βουνού ένα εκκλησάκι λευκό να υπάρχει εκεί. Που σημαίνει ότι κάποιοι μεταφέρανε τα υλικά για να το φτιάξουν. Και είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί, να συντηρηθεί. Είναι η δύναμη του ανθρώπου που προέρχεται από την πίστη σε αυτό που εγώ δεν το πιστεύω. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αλλά εκτιμώ αυτή τη δύναμη και αυτή τη διάθεση να φτιάξει κάτι, να ακουμπήσει κάπου ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι οι θρησκείες είναι δημιουργήματα του ανθρώπου για πολύ συγκεκριμένους λόγους μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας γιατί πρώτον πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο θάνατος που ο καθένας βρίσκει άλλους τρόπους να τον αντιμετωπίσει να υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στη χρονιά Γιατί παλιά δεν είχαν ούτε μερολόγια ούτε τίποτα. Οι θρησκείες του δίνανε πρόγραμμα και προγραμματισμό και στόχου. Μέσα στη χρονιά. Τώρα είναι απόκριση, τρώμε αυτά. Μετά είναι Πάσχα, κάνουμε αυτά. Μετά είναι 15 Αύγουστο, αυτά. Μετά τα Χριστούγεννα, αυτά. Και επίση είναι ένα, και ένα τρόπο καθυπόταξη των ανθρώπων. Γιατί επειδή παίζουν όλε οι θρησκείες με το φόβο, μπορούν να ελέγξουν άνετα τι κοινωνίε, ακόμη και σήμερα που είμαστε στο 2024. Ε, πιστεύω εγώ ότι ο Θεό. Είναι δημιούργημα του ανθρώπου, της ανάγκης του ανθρώπου Άρα εφόσον είναι μια ανάγκη σέβομαι και συνεπάρχω άνετα με κάποιον που πιστεύει Δεν θέλω να τον εξοντώσω, δεν θέλω να τον διαβάλω σε καμία περίπτωση Μ' αρέσει να συνεπάρχω, μου αρέσει να έχω απόψει να τις συζητάμε, να παλεύουν οι απόψεις Συμμετέχω σε πολλά από αυτά που γίνονται στον τόπο αυτό που πολύ τον αγαπάω έτσι κι αλλιώ Που κατατήχη γεννήθηκα, γιατί όλοι τυχαία γεννιόμαστε σε τόπου. Ε, δεν θέλω να αλλάξω κάποιον, δεν τον θεωρώ κατώτερο επειδή πιστεύει ή εγώ είμαι ανώτερος επειδή δεν πιστεύω, καμία απολύτως συνυπάρχουμε άλλωστε και εγώ έχω τους Αγίους μου και εγώ έχω τη δική μου Παναγιά ή τι δικές μου Παναγιές Δεν έχει να κάνει όλοι κάποια ανάγκη, τη μετατρέπουμε, τη μεταφράζουμε με άλλο τρόπο ε, Δεν μου αρέσει να προκαλώ όμως με φτηνό τρόπο και αυτό έγινε χτες όσα χρόνια έχουμε αυτή την εκπομπή που είναι σατυρική, εναλλακτική, σχολιογραφική ενημερωτική για πάρα πολλούς έχει και ένα χαρακτήρα πρόκλησης Τραλενόμαστε και εγώ προσωπικώς τραλαίνουμε πολύ με αυτό να προκαλώ συναισθήματα, τη λογική, τα νεύρα πολλές φορές, αναμνήσεις συνειρμούς γενικώς να προκαλώ, να προβοκάρω όπως λέμε, αλλά όχι με φθηνό τρόπο και το παλικάρι που είπα ακούστηκε φθηνό και εύκολο. Και αυτό δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου, δεν μ' άρεσε καθόλου και σε όλη τη διάρκεια τη μέρα το σκεφτόμουν. Είναι το χειρότερό μου να προκαλώ με εύκολο τρόπο. Πολλέ φορέ μπορεί να έχει γίνει και κάποιοι από εσά να λέτε Να τώρα το έκανα, αλλά δεν το θεωρώ εγώ τέτοιο. Το χθεσινό το θεωρώ και εγώ, το έφερνα βαρέω. Προσπαθούμε όπω είπαμε να προβοκάρουμε, προσπαθώ και εγώ, αλλά με ευρηματικό τρόπο, χωρί ευκολία. Πρόκληση, ναι. Νέη πρόκληση, όσο μεγάλη γίνεται. Τεκμηριωμένη, εμπνευσμένη, ευφυή. Το χθεσινό δεν ήταν τέτοιο. Αυτά λοιπόν για τα χθεσινά, πολύ ωραία που είπαμε εδώ, είναι παγίδα ο προφορικός λόγος. Σπανίως έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα ή εν περιπτώσει λίγες φορές, αλλά επειδή και εμείς όπως και εσείς όλοι είμαστε άνθρωποι, είναι ωραίο να πέφτει σε τέτοιε παγίδες γιατί σε επανατοποθετούν και σκέφτες και κάποια πράγματα που δεν τα είχε σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτά έχω να πω εγώ, ο Κασελάκης που πιστεύει στα θαύματα και εγώ πιστεύω στα θαύματα, λέει θα είναι θαύμα μια τετραετία και μια οχταετία Κασελάκη Ας ενωθούμε σε αυτό Ο Κασελάκης λοιπόν μας διαβεβαιώνει για τον ύπνο μας Να είστε σίγουρος ότι όταν γίνουμε κυβέρνηση ο κόσμος θα μπορεί να κοιμάται ήσυχο Όταν γίνουμε κυβέρνηση, ο κόσμος θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Δεν με βλέπεις, στραβώθηκα στην κύστα. <συκλίου> να σας εξομολογηθώ ότι τη νύχτα κοιμάμε <συκλίου> <συκλίου> Και κοιμάμαι γιατί έχω τη συνείδησή μου ησυχή.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 Loco quiere bailar del mariachi loco. Ja to quedego, Πολύ σημαντικό να κοιμάστω στα βράδυ και ακούσαμε εδώ και τον Αλέξη Τσυρα, όταν ήταν προφυργό το είχε δηλώσει αυτό, και τον Κυριάκο Μιτσιτάκι, το είχε δηλώσει εκδηλώσει-τέσσερι φορέ, βάλουμε κάποια αποσπάσματα, να δηλώνουν και να λένε ότι κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ. Και δεν περίμενα τον Κασελάκη, που θα έρθει και θα κοιμούνται όλοι οι Έλληνε ίσοι το βράδυ τη δύο τετραετία για 8 χρόνια, δηλαδή θα μα πάρει ο έπνο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, 21, 10, 80, 80. Τέλεφων επικοινωνία, είναι μέσα από στόλη σα περιμένει. Χριστο Μηρίδη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, πρώτο μέρο λαού και πρώτε Αποστώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα! Από τον ισχυρή το του Πιθαγόρα, του Αρίστα και του Απίκου. Και του αυτιά. Όχι, μην το λε αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα μόνο ο πειθόρα σου αυτιάσαι. Δεν θα βγάλουμε και ένα στέρι όμω θα τον να Εσεί εκεί πέρα η γυμνοσάλιαγα τον ανεβάζετε γυμνοσάλλια του κατηβάζει. Όχι, πειθόρα. Α, τον αυτιά, τον α εντάξει, δεν θέλω να πελέσουμε. Ο οποίο πρέπει να πληρωθεί για όλα αυτά που έχει κάνει τόσα χρόνια και τώρα φεύγει για Ευρώπη. Ναι. Αυτό το από εδώ να φύγει θα... και α πάει που θέλει. Μία απολαύσει. Εκεί έχουμε καταλήξει με την Ευρωβουλή.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 συμφέροντα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πρέπει να γίνεται και κάποια κριτική. Να, αυτά δεν μου αρέσουν. Αυτά τα υπονοούμενα ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα στην Εκκλησία. Αυτά δεν μου αρέσουν. Εντάξει, καλά.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 Ε, και για δεν παίρνει ένα από την Ικαρία να κάνει παράπονα. Εδώ πάνε στα σκόπια κάνει... για αυτή την ιβενζίνη. Δεν είναι παράπονα από την Ικαρία, ναι, Σάμο. Ναι, αλλά η κατάσταση έχει φτάσει στο αποχώρητο. Να βγει κάποιος Ικαριό του, πόσου ψηφοφόρου έχετε τη Να αρχίσει να μα λέει τι, τι με παίζουν στην Ικαρία. Έχω φίλου που έρχονται και τηνκάρουν σούπερ μάρκετ στη Σάμο και γυρίζουν πίσω η Ικαρία. Διάστορη αποστολή. Yeah. Τι κάνει, Βεβλέ. Oh, Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, κάθισα τώρα αυτέ τι μέρε, αυτόν τον καιρό και έβγαλα ένα συμπέρασμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να τα ακούσει και ο κόσμο. Θα Τι πρέπει να τα ακούσει ο κόσμο τώρα, τι είμαι, για την αμπιλοφιλοσοφία σου. Όχι, όχι, όχι, Έχει σημασία αυτό που σου πω. Έχει σημασία μετά από το, το, το 12, όταν τέθηκε το ερώτημα στην Αλέκα την Παπαρίγα αν θα πρέπει να συνεργαστεί το ΚΟΚΟΕ με του Σεριζέ και τα λοιπά. Υποτίθεται τελικά ότι η Αλέκα Παπαρίγα και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τι παπάρε Λέγει ο τσίπα του θα είναι ότι εμεί δεν θα υπογράψουμε ποτέ μυμόνια κτλ. Όχι, όχι δεν είχε πει αυτό. Είχε πει ότι αυτή η Βουλή δεν θα φέρει μνημόνιο. μνημό. Επιπέντε μήνε είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα πέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστού. Πε σα κάνει με τη χάρη. Διέλησε τη Βουλή και η επόμενη έφερε μυμόνια. Να είμαστε κρυβεί. Πολύ σωστά, μιλάω, πιστεύω δεν τώρα, ψέματα. Πιστεύω τώρα ότι τόσο δίκιο είχε το κουβούρε, πόσο δίκιο είχε που δεν ξεφυλη για να μάθει. Ε βέβαια βέβαια, είναι, γιατί το αντάλλαξε ο με το ρόλεξ, το γνωστό Αυτοί που λένε για ρόλεξ και που έλεγα για κότερα το φωράκι Να πάμε να γαμιζούν γιατί είναι κολοκρόπεδα Να και... δεν αυτό είναι το πρόβλημα Με τούτα και μετά Δεν προλάβαμε να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του λαού που το είχαμε προγραμματίσει Αντί για αυτό όμως θα ακούσουμε κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε βαθύτερες σκέψεις Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα όταν είσαι στο στίβο της πολιτικής να μπορείς να βάλεις σoci, τα μάτια σου Dust. στα μάτια του άλλου. Να βάλεις ε, την ψυχή σου στην ψυχή του άλλου. Τροφή για σκέψη. Στέφανος Κασελάκης, speaking, όπως λέμε. Οπότε το έθεσε έτσι με αυτή την έννοια, με αυτές τις εικόνες, με αυτή τη διάσταση, το θέμα της πολιτικής διαδικασίας. Μάτια, μάτια, ψυχή. Ψυχή κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσει και πολλές δεφημίσεις πριν από το Πάσχα οπότε κλείνουμε εδώ με τις παραγγελίες σας θα τα πούμε και Δευτέρα και Τρίτη Α, μετά έχουμε τις πασχαλινές διακοπές όπως πάντα Καλό Σαββατοκυριακό Χαίρετε. Γεια σας. Αποστόλη. Ναι, ναι. Καλά είσαι. Καλά. Μια φίλος και βήλοι. δηλώσει Με η τη δηλώσεις ε, στο της Νέας Δημοκρατίας για Ούρσουλα. Αχ αυτή η γυναίκα μου με Μιχαλόπουλο και ο λέει για Ούρσουλα. Όλοι μαζί θα πάμε στι ευρωεκλογές, στρατιώτες, ακριβώς γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή σε μια καλύτερη Ευρώπη με την Ούρσουλα. Ούρσουλα.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 Που πάνε, τα χρόνια περνάνε για αυτή τη ζωή σου ρουφάνε. Yeah. Και κοίρε οι πληβί, υποτάθηκα του χαιρετάνε. Οι πάτσει θέλουν να βαράνε, οι ρουφιάνοι θέλουν να μιλάνε. Και τα φαίρικα του, οι σβήλε του, να μετράνε όσα κονομάνε Τα χαμπάρια δεν πήρε ποτέ σου, ήθελες να σε γεσί σαν εκείνου. Και τα πρόσφατα που είπε για τη Μέση Ανατολή τη γνωστή ατάκα για μπουρλότο βάλε και ένα μακαρόνια ροζ χοντρό μακαρόνι. Τι είναι αυτό? Έλεγε ροζ με χοντρό μακαρόνι. Τραγούδι αυτό? Όχι βρε, στο, αχ, αυτή η γυναίκα μου αυτό ήταν για το μελιμαράκι. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τις αρχές μας, τις αξίες μας στο δυτικό τρόπο ζωής. Έτσι να φας να, να ευχαριστηθείς ένα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 Είμαι φτωχό και εργάτη. Ναι, είδαι κάνε και στου κρελίνου. Σου πουλάνε, παπά και τον τρώσε. Χάτσε τη μοίρα σου, είσαι δεν νοιάζομαι. Βουράζομαι να ασχολούμαι μαζί σου. Δεν βλέπω σε κάτι να μοιάζουμε. Το θέμα μου είναι τα παιδιά σου. Δε φταίνε σε κάτι εκείνα. Δε φταίνε που ο πατέρα του στόνου του είχε πάντα στην κομπίνα. Το νου του είχε στην πουστηριά και πώ θα βγάζε τα περισσότερα. Τώρα τα ίδια τα τέκνα σου θα ζήσουν να δουν τα χειρότερα. Το... Έλα. Ή κανένα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά, εσύ. Όλα καλά, πολύ καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, δύο παραγγελίε ήθελα. Δύο κιόλα. Εντάξει, εγώ θα σα πω, διάλεξα όποιε αρέσουν. Ωραία, ναι, να δούμε. Λοιπόν, η μία με τον Κασελάκη, τώρα που έλεγε ότι έγινε θαύμα και τέτοια. Τα βάλει στην κολυβήθρα, ρίξαν νερό αλκοολούχο και σχηματίστηκε ένα σταυρό. Και το όνομα που μου αν ήταν Στέφανο Κασελάκη, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Όταν έριξε το λάδι στην κολυβήθρα, σχηματίστηκε ένα σταυρό. Με από το λάδι. Και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, Τους λέει Κυρθόδωρα ή και Αλία, ο γιος σας λέει Ή ιερωμένο θα γίνει ή σπουδαίο. Στην κολλήπη θα ρίξανε νερό, αλκοολούχο. Σχηματίστηκε ένα σταυρός και το νόμα που μου ήταν... Στέφανος, της Ελλάδας.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 Μουλιάξουνας και τα Βαλκάνια; Εάν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, Εάμα μουλιάξουν τα Βαλκάνια, πάει Ευρώπη. Οι αγορές θα βλέπουν ξανά τη χώρα σε πολιτικό πρόβλημα. Τι oh yeah. αμουλιάξει Ευρώπη; Τα επιτόκια θα ανεβαίνουνε, η οικονομία θα γυρίσει προ τα κάτω. Πάει και η Αμερική. Δεν θέλω την τεχνολογία, ο Κάτσενα πίνει. Ποιο είναι ο στόχο, κύριε Υπουργέ, επομένω. Τα μηνύματα έχουν κάποιο κόστο. Πάει και η υδρόγειο. Όλο ο πλανήτη. Συνείδηση σημώνονται με ψέματα από κανάλια και φέρα. Το άσπρο σου κάνουνε μαύρο, τη νύχτα σου κάνουνε μέρα. Κάθετε παναστάτικο πνίγεται, Οτι του ενοχλεί το δικάζουν. Και με ψεύτο διλήμματα οι κυβερνώντε την κοινή γνώμη διχάζουν.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 Γεια σα. Γεια παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Λίμπου Μαραθών. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μα νοιάζει να μας δηλώσετε. Σας παρακαλώ, να Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σα παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά, δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριο, αδερφό. Είμαστε ναι, από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, τη Μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Mm -hmm. και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με καλά. Κάποιον, ε, κι από την αμόχωστον, θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκαρν. δεν βαλαδενή. Φασίστε και μάτα γκαζέ, δεν καταλαβαίνει καζέ. Είναι όλοι μαθήκε, η μόνο χαράζει και ξυλέσαι στον καναπρέ. Περιμένει ακόμα να γίνει. Ο εχθρό σου δεν έχει άλλο χρώμα. Βιάζει παιδιά, φοράει κουστούμι και το ψηφίζει ακόμα.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 Είστε γρήγορο, είστε σβέλτον. Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλο αθλητή. <εγάλος> Ανήσε το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένω, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. <σομίου> να πάντα Όλη η χώρα πλέον το χωριτήριο. Άλλο μπαλούρδε, άλλο. Θέλω πολύ δώρα για Παρασκευή. Ναι. Γράνα, γράνα. Είμαστε πάλι εμεί, ξέρει. Κατάλαβα, ναι, ναι. Μπούμερ. Ναι. all time class mm. Γράνα, Γράνα, που σημαίνει υδραγωγό. Μαλάκα, θα κάνει εδώ old time clack στην Πολυδώρα. Αποσχόλησε. ναι, εντάξει. Όld time clack στην Πολυδώρα θα πει. Γράνα, η παρουσίαση είναι πολλά σημαίνει αλλά και η σου δεν σημαίνει πολλά. Ξέρει όλα αυτά, βρίσκει. Ποσταδύει την κομμένη γράνα. Γράνα που σημαίνει η υδραγωγό που καταστρέφει το νερό, το έδαφος. Δεν Και θα έρθουμε εμεί ύστερα οι σιβαρείτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τρυφιλότητας και των σχεδιασμάτων. Τι λέει Μαρούσκα, Έχασαν Έχασαν από τον κρότονα θα έρθουν οι σιβαρείτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στη τζακώνα Στα όριστα αυρίο, στα ξύλα, στα λαμγάδια Στης θάλασσες, στη βάση Απ' τη να αφήνεις Στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα Γιατί ο δρόμος τρυπόλεως Καλαμάτας Κάνει εξαιτίας της διακοπής από το νερό Αλλά και στη μαλακά το ίδιο έγινε Αχ, <Συκλή> παιδάκι <Συκλή> <Συκλή> <Συκλή> Αυτή είναι η επικοινωνία, τραβάτα και υποκρισία. Τι είναι πολύ. Το τιμί ήταν αλητία. Τι είναι πολύ, τώρα Ω, oh, έξοδα πολλά ρε φίλε, έξοδα. Πόσα χρωστάμε, είπαμε 400 δις. Άι, κάτι χαζομάριστα μην ασχολείσαι. Τώρα δηλαδή στα 55 χρόνια της Δημοκρατία πόσα θα χρωστάμε, θα έχουμε φτάσει στα 600. Δεν θα γίνει και μια φιέστα, κάτι, δηλαδή Βάλελή κοστίζουν αυτά. Βάλε λίγο που λέει, δεν θα το πιστέψετε, έχουμε οικονομικό θαύμα. Το έλεγε πριν τη χρεοκοπία, βάλτε το λίγο. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Αυτό που ζούμε σήμερα κόσμε, έχει Θα Οικονομικό θαύμα Είναι το θαύμα Και μετά κόλλα και ένα μητσοτάκι από πίσω Ότι λέει πάμε οικονομικά καλά Πράγματι η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα Λυυυ. Ο τουρισμός πάει σφαίρα για να το πω πολύ Απλά <ΣΣΣ> Οι εξαγωγές Πηγαίνουνε τρένο. Έβριντα μαλακία. Έβριντα μαλακία. Και η οικονομία μας συνολικά είναι σε τόσο καλή κατάσταση που... Έχει καθώς... χρυσά πυρούνια θα φάμε ο μαδικός. Η βία είναι καλή ενάντια στην κρατική βία. βία. Δεν είναι ποτέ στην καμία κάθε βία η ίδια βία. Όχι. Καλύτερα με τη βία παρά με μια μονιμη φοβία. Καλύτερα να σε φοβούνται αυτό να σε για ευκολία. Καλησπέρα Αποστολή Καλησπέρα Φρέντ Να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή Θα σου ήταν εύκολο Για να δούμε Ελώνη Καλγοπούλου Θαλασσογραφία φίλα Να μας πάρεις μακριά Εδώ πέρα στα χάνια Να μας φας Στα πέρα μέρη Στην Ικάρια να πάω να φάω όντων Αλάκια για λατζί Θύσα Πάμε στη θάλασσα Φί... Ελά, ρε, πω τολαρέ. Ελά. Λοιπόν, αρχικά ήθελα να σου πω για μια Πώς θα λένε, αφιέρωση. Yeah. Ε, απλά τώρα δεν έχω να σου δώσω όλα τα στοιχεία. Είναι στο Μάστερ σε φένα Κουρτόγλου, κάπω έτσι, τον έχει πάρει χαμπάρι. Δεν βλέπω, όχι. Οι συνεργάτες, καλά και εγώ δεν βλέπω από τα παρελθόμενα, Που όλο βρίζει, λέει, πού πας, ρε, βότυρο, μπέμπαι, πού πας, ρε" Και κάτι τέτοια. Αυτόν, Άδωνης, Κούλης, και να βάζει, να μπορείς, αν μπορεί τη να συνδυάσει από να πολύ καλά Δρόμο με το βλάκα. Γιατί πρέπει να πάμε καραμαλί στο πύριτο εξωτερών. Γιατί λέει δεν ολοκλήρωσε τη σύμβαση 717. Πόσοι υπουργοί στι θητείε του δεν έχουν ολοκληρώσει τη σύμβαση, βλάκα. Όσοι από του πολιτικού χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Μπορεί να <σταλήν> τραβάτε φτ. <σταλήν> Ελάτε και μιλήστε, εσεί με έχετε πρίξει τα φτ. Μα κάνουν <σταλήν> φυτά και βγάζουμε νεύρα <σταλήν> μέσα σε τέσσερι τείχου. Μα κόψαν τα <σταλήν> πάντα και τώρα θέλουν να μα κόψουν <σταλήν> και <σταλήν> το σπίτι. <σταλήν> Κουπατσι παντού, σε εξουσιάζουν και νιώθει την επιβολή του. Δεν είναι μαζί μα, να πενάτι μα ή μολύντομαστε ψυχή του. Μη φοβάσαι γνώμα την μου. Έχουμε ένα του άλλου την πλάτη. Τον του κάνει τη χάρη και αρχίζουμε, βγάζουμε ένα του άλλου το μάτι. Και θέλω και μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή Σε όλα αυτά που γίνονται Γιατί εγώ πονάω πολύ για τη Συρία Για αυτούς όλους εκεί κάτω Και αυτή, αυτή, αυτή να δεις πόνο αυτά. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι Αν ξανακατεβείς Χριστές στη γη μας Οκ okay. okay, Είμαι η εξαίρεση και πρέπει να με προσέχεις Ναι μόνο εξαίρεση Αν ξανακατεβείς Χριστές στη γη μας Δεν θα έχουμε Καρδιά και λόγες Δεν θα φωνέσεις Τώρα αλλάξανε πολύ αυτέ οι μόδε έχουμε ακόμα και στο θάνατο αν εσείς. Εδώ και 75 χρόνια εκτελείται μια εθνοκάθαρση. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Για ένα παιδί να, να, να μεγαλώσει τελευταία, μόνο φρύει και βλέπει κάθε μέρα. Είμαστε πια πολιτισμένοι, έχουμε πια εξελιχθεί, έχουμε βόμβες νετρονίου και θα πεθάνει στη στιγμή. <ΣΠΟ> Μου λε μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Κάνε. Θέλω το skills, rubber, το κολαστήριο. Βάλω στο κομμάτι, είναι φωτιά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπάμε, Και να να γαμιξεις. Τώρα, τώρα έλα, yeah. Ενάντια σε όλου αυτού που του θέλουν να μένουν νέοι πλωδισμένοι yeah. Στο κέντρο Αθήνα ατμόσφαιρα γήπεδο χρώματα λόγω των ομάδων yeah. Κι πάτσι να τρέχουν στα γύρω στενά το κυνήγι οπαδο χιλιάδων yeah. Όλη η χώρα πλέον μοιάζει κολαστήρι yeah. Χαρές για ελάχιστου, για τους πολλούς μαρτύρι yeah. Βρωμά και ζήκνη, σαν αποχωρητήρι Δε βλέπεις στο ρουφιάνο όλοι να τον λένε κύριοι yeah. Όλη η χώρα πλέον μοιάζει κολαστήρι yeah. Χαρές για ελάχιστου, για τους πολλούς μαρτύρι και ζέχνει σαν αποχωρητήριο. Και βλέπει το Ρουφιανό, όλοι να το λένε κύριο.